Πού άρχισε η νέα χρονιά, η νέα σεζόν για το newscast να κάνω μια παρένθεση. Η νέα σεζόν άρχισε από το Σεπτέμβριο ή από τώρα γιατί βλέπει συνέχεια εσύτο μα και την δεύτερη σεζόν αυτή. Εγώ σεζόν. Ναι. ξεκίνησε τώρα, από τι είναι. μετά το καλοκαίρι, Πρώτο και Οπότε είμαστε στη, στη α πούμε, τη δεύτερη σεζόν. Οπότε άλλο εμείς δεν βγάλαμε επεισόδια μόνο τότε, οπότε το ξεκινήσαμε είχε συνεχόμενο επεισόδιο, αυτό Μάλιστα, Επειδή αρχίσαμε χειμώνα, νόμιζα ότι η δεύτερη σεζόν θα ξαναξεκινήσει Ε, ήταν μισή. Η προηγούμενη. Ωραία. 24ο επεισόδιο τη δεύτερη σεζόν. Όχι. Γεια. είναι. Συνολικά 24ο επεισόδιο. και... Κάνετε τι καλύτερα να φέρετε. 13 νομίζω ότι θα κάνω. 13. όχι 13. Εντάξει, 13 πλήθος βέβαια. δεν πλήθος βέβαια. Ναι. Άξιο, καλό είναι να περάσει το ορόσημο. Όχι, το που και πέρα, δεν Το ορόσημο, πάει, έχει περάσει όχι έχει... και αισθανόμαστε μια... ψύχρα Ευθύνη, Γιατί έχει ο Άγγερς ολόγητο παράθυρο Τόσο αυτό... Ναι, να μας να φάμε πάλι τυροπιτάκι και τέτοια πράγματα Ωραία, Να ευχαριστήσουμε και ζωντανά την μητέρα του Άγγελου. Και δεν πούμε να με ευχαριστήσει. Ζωντανά. Στην τάδε χάρη. Όχι, Τζαμάνι, να με ευχαριστήσει. Εντάξει, τι ευχαριστήσουμε τώρα. Τα ακούω όλα, εγώ τα πω έτσι. Να τα πω έτσι. τι τα πω έτσι. Να τα πω έτσι. Να τα πω Στο 12. Ναι. Καλά, κάτσε από το που ήθελα. Αισθανόμαστε μεγαλύτερη ευθύνη. Στο 13, ώρα. Με ευθύνη ήθελα να πω. Τις πολιτικός. Γιατί mm -hmm. πια οι λύσες έχουν αυξηθεί, δραματικά, και μας έχουν περισσότερα <laughs> να το νοπιθέψεις <laughs> Έτσι που το είπεις η γιατί η εγώ Έχουμε 107, <laughs> εγώ είναι το είναι το Εκόμες. Έχουμε και συναισθητικά σήμερα, έτσι, ποιότητα <laughs> Σκεφτείτε <laughs> ότι... <laughs> λοιπόν, έχουμε πρώτα, έχουμε Σκεφτείτε <laughs> ότι μπορεί πριν από μήνες να μας μέχρι και άτομα πούμε. <laughs> <laughs> και τώρα... <laughs> Έλα, κορονέ, λέμε, το νούμερο, με βάση αυτά που Μα βάζουν και άλλες tour και τέτοια. Είμαστε μπορεί να γι' αυτό. Ναι, να τόσο πω, Το να το από το Κατά μεγαλύτερο θύμια. Δεν έχουμε πολύ είναι. Συγνώμη. Εγώ ήταν με μεγάλη ευθύνη και εμείς μου 10 στην πολιτική μετά από αυτό. Εγώ θα θέος. Τι αισθάνεσαι. εγώ Κλέος. Να μην πω και καλά δεν μπήκαμε στο iPhone ή στην Apple. Ή όχι. Σε εφηδείς δεν έχουμε μπει. Δεν με νοιάζει. Καλού τι Μα δεν νοιάζει δεν έχουμε μπει. Σωστό. Λοιπόν, και μετά από τα αυτά. Και του Πλέος. Και του Πλέος. Ας προχωρήσουμε σιγά σιγά. Ας τα στα θέματά μα. Θέμα νούμερο αυτό πήρα να πω, αλλά εντάξει, σε αντέχεια με την τυμπή Και πες, τι θα πω, τι θα πούμε Τι θα πούμε Πες τι δεν θα πούμε Όχι βλέπω ότι έχω κάνει τη γραφική ολάχιστος που δεν είπε κάποιος ο αστρός Λοιπόν, θα πούμε για ένα site που μαζεύει κάποια βίντεο από παλιές ελληνικές σειρές και παιδικά παλιά μεταγλωτισμένα που λέγεται coproskilo.gr Και όσο με διαφήνει, διαφήνει αυτή τη στιγμή Εδώ αυτό το site Δεν το λες Δεν το ξέρω ναι. Ε, θα μιλήσουμε για ένα νέο plugin που μπήκε στο site ε, όσον αφορά το νέο ημερολόγιο που έχει βάλει το crap. ξέρω λίγο Θα μιλήσουμε γιατί ο Χρήστος δεν μιλάει την ΕΤΑ και δεν ακούει τι λέει Ελα ακόμα, θα βάλουμε το τέτοιο εδώ, το level item Δεν θα τα φτιάξουμε Δεν θα τα φτιάξεις αλλά ανεβάζεις και τι θέλεις Το φτιάχνουμε, <συσκλή> <Βάζουν>, το βγάζουμε <φτιάξε>, τότε <συσκλή> το χώριο Ναι, μείνει ότι το ξανεβάζεις ξανά με μπαίνει Μπαίνει Εγύρια. Θα πούμε για το event Μαλή. μας στις 27 Ιανουαρίου στο, στα Starbucks στην παραλία <συσκοί> του το, το, το, hey, το Event Publishing συνάντηση έτσι. Event Είναι για το χιλιοστό άρθρο, γιορτάζουμε <συσκοί> τα χίλια άρθρα στο site. Τον έγραψαμε και τα Το βάλω κι εγώ ένα... χίλια άρθρα. Είναι να γιορτάσουμε τα χίλια συνένα ένα όμως. 1.000 λέμε και μία νύχτες. και ένα άρθρα. Και μετά και μετά ε, θα πούμε για το... Πες να αυτό που Και θα πούμε για που στο μέλλον θα παίζουν το YouTube. Ποιο μέλλον, νομίζω ότι ήδη από λες. Δεν έχει βγει στην Εντάξει, εντάξει, καλά θα ώρα. Και θα πούμε και Και Ε, το πούμε θα μου πάμε μετάξει το Jazz είναι εδώ πέρα, έχει τέτοιο για να τσαφίσει Τον έξισα Ωραία Κάποιο θα διακόψουμε ή δεύτερο καθένα, ξέρετε Θα το πούμε πριν Σκοινάμε, θα ξεκινήσουμε Για μπέση και Το έστω πλακίνο πάμε το σύστημα ελπέ Ναι, από για το site, για το Compros.gr Το οποίο είχα ναι, δεν πιστεύω ότι κάθε άνθρωπο Λοιπόν, να κάνεις αγωγή την βρήκα Όλοι ήμασταν παιδιά κάπου Και σαν παιδιά και εμείς βλέπαμε παιδικά Βλέπαμε τις ελληνικές ταινίες που παίζονταν εκείνη την εποχή Ή και πιο πριν φυσικά Αυτές οι ταινίες πια έχουν χαθεί Στο πέρασμα του χρόνου Αλλά κάποιοι, κάποιοι λέω και έξω, δεν μας ξεχάσαν Τις βρήκανε σαλά και μας προσφέρουν απλόχερα yeah. oh, σε ένα νέο, νέο ε, υπερισύγχρονο χώρο <laughs> Τι είναι το <Νο>, κοινόδογραφα <laughs> Σε ένα νέο site <laughs> που μαζεύει <laughs> όλα <laughs> που μαζεύει όλα αυτά τα διαμάντια Τα καλούδια <laughs> Τα διαμάντια όπως έλεγα Τα διαμάντια έπαντα να Έλα αγώρι αυτά τα παιδικά τέλος πάντων βλέπουν Βλέπεις, δεν θα είπα τρόπο Λοιπόν, Τζουμαρού, Καπαμαρού, Κάντε <laughs> Candy. <laughs> candy. <laughs> Μπόλεκ και λόλεκι, και λόλεκ και μπόλεκ, όπως θέλετε, πάει το τσάντα. Για να τι ήσχε. Κάτι τα δούμε όλα, περίμενε. Ένα-ένα. Είχε Thundercats. Εδώ ήταν. Λοιπόν, τώρα θα σας τα πούμε ένα-ένα. Λοιπόν, νομίζω πως... Κάτε κατέβα. θα σου πω θα τώρα. Θα ψάξεις, να, γκρί τα Έχει 16 αυτό είναι Έχει το μικρό σπίτι στο Αυτό Το ένα αυτό για λίγο το The Rabbit with... τι uh... λέει With, yeah, with checkered ears. ears. Αυτό είναι ρόσκο by the way. Καπαμαρού. Έχει, το... Έχει το Σέριμπερ που είναι υπότιτλοι του Το υποβρύχιο και τι Τι είναι το Σέριμπερ Είναι οι αστρομαχητές και ο σερίφης διαστήματος. Όλο μαζί. Εντάξει, ο διαστήματος. Αν Ο είναι άλλο. Καλά Το δεν τα μπερδεύω. Σοβαρά. Ναι. Είπα κάτω. Την σοβαρά έχει τα χέρια μου. Υποβρύχη σκεραυνός. Υποβρύχη σκεραυνός. Γεια σας. Αφεντικά από το νερό. Ωραία. Λοιπόν, <Άνοιχα>. Είναι <δε> τα, <μέθαρες>. λοιπόν, λοιπόν, τα κινέζικα παραμύθια που δεν ξέρω τι είναι. Το κλασικό εντάξει. Κάντι κάντι. Υπάρχει το κάντινα κάντινα. Τιγκου. Είναι σαν ποτέ δεν θέλει. Από Το Πάμε να Αλλά με πάρα πολύ γενναιόδορη τώρα. Πόσο έχει το και το Και ο το είπαμε το Όχι, δεν είπαμε τους Όχι, είναι Για παρακάτω το άλλο υλικό που ενδεχομένως να ενδιαφέρει, γιατί τα μπορείς λέει λάθος, που έχω εδώ τα το Του και ε, παλιές ελληνικές ταινίες Hooligans, Hooligans Hooligans, Hooligans, hooligans. Κάνω τα χέρια απ' τα νιάτα Ά, ξέρω, Θα να τα βρώπω λίγο <laughs> ε, Ελληνικός κάτω φινηματογράφος 59 στοιχεία ξέρω yeah. εγώ Δεν θα ξαναέχει yeah. Κάνουμε τα πισόρα γιατί είναι... Δεν τα μπορώ, θα πω κάποια... Άμα, άμα ξέρω κάποια Ωραία, <laughs> π.χ. το Hooligans που είπε ο Χρήστος <laughs> Ρότζα, δικοπάνα, όλα Έχει και νούμερο 4, δεν το ξέρω Τι? Έχει και ν <laughs> που Είναι καταληθείς αντί. Είναι καταληθείς αντί. Φυλαγές ανελίκων 2 είναι γνωστά. Τα ξέρω, ας πούμε, εγώ. Κάτι άλλο... Να δράβομαι στην αρχή να το ξέρω με τον Πανούση. Έχει ο Φυζη, ένα με 10. Αλλά πάλι ποιο. Προθύρα 7, άμα κάποιο είναι ασχολείτερα παιδί γενικότερα Και οι πόντι το ξέρουν με το Τσάκωνα Εσύ δεν δούμε Όταν φύσεις και το κορίζεις στο μπαρ Αυτό είναι είναι με το Βζάλτι αν είναι λάθος μέτα Και το Και έχει Έχει κι άλλη σελίδα Που έχει και η σελίδα Έχει κάθε σελίδα Λοιπόν, και δεύτερη σελίδα έχει επικίνδυνη, το Το γνωστό. Και το, το στρωφί βίζω... ποιο είναι. Είναι με ναρκωτικά πάλι. Αν δεν κάνω λάθος. Ε, καλά και είναι παιχνίδια. Ε, τι είναι, με, με ναρκωτικά να και με... α πούμε τι άλλο τώρα. Έλα. Λοιπόν. Ε, τι άλλο είχαμε δει που ενδιαφέρε. Ε, οι ναι, αυτό ε... το site έχει ένα πρόβλημα. Ε, κάθε post είναι δύο φορές. Αυτό που το λέμε αυτό που το έχειρμπιδι, <laughs> Επίσης έχει δισκογραφία από Ζουγανέλη. Έχει κάποια συνδιάκ. Εδώ έχουμε φύγει Και, και... <ελέφει> τέτοιο. Τσπανούση και Χέρκλινγκ. Αλλά περίμενα δεν βρίσκω κι άλλα. Έχει λαϊκομεταλλάδικα ορίστε. Τα ήξερε. Τα λαϊκομεταλλάδικα. Τα λαϊκομεταλλάδικα τα ξέρεις. Τα λαϊκομεταλλάδικα. λοιπόν. Τα λαϊκομεταλλάδικα είναι το κοπρόσινο χορεύει με. <ελέφει> του Σεάτισταλ. Και... <Σιχει> <σφίλω> το... <σφίλω> αυτό που δεν είναι το φούβερ <σφίλω> με το κλειό, <σφίλω> <χειρίομαι>, θα <σφίλω> μπορείτε να μπείτε να το δείτε, ξέρω εγώ Αν <σφίλω> δεν <A> είναι μυσχυά αυτό, εντάξει Έγινε λίγο Γκρήκα θα είναι φάρσες, για να απάντουμε γι' αυτό λίγο, πριν κλείσουμε το θέμα Θα πέσεις αυτό Θα το πω, περίμενη Ε, έχει LED και τέτοια, εντάξει, τα κλασικά Ωραία, αυτά, τέλος πάντων, για περισσότερα μπείτε και δείτε το site, έχει ένα ενδιαφέρον υλικό Και πριν τα καταλάβουν και τα κατεβάσουν, έτσι δεν γιατί... έχει κάτι παράδειγμα ε, άλλο... Έχε. Είναι, ε, αυτό το και, είναι στα... από την βίντεο που άλλο, Είναι από google και... Και... Ε, ναι, και... Και... το τέτοιο, είναι από το google video Ναι αυτό μπορεί να το κόψουμε από το google video Δεν θα ήταν αν το κορόβολο Όσο θα το δεν θα ήταν θα... τέτοιχο Αυτά νομίζω ότι είναι αρκετά Για να συνεχίσουμε με, με την είσοδο του νέου plugin για το newsfilter.gr Το οποίο αναβάθμισε μία παλιότερη, άμας το πούμε Ομοιολογιακή ε... εκδοχή. Ναι. Λοιπόν, αλλάξαμε το ημερολόγιο για και το καινούριο. Το καινούριο που κάνει είναι ότι υποστηρίζει και events πλην το, το απλά να καταγράφει ποια άρθρα είναι σε ποια μέρα. Ε, αυτό θέλαμε να το κάνουμε από καιρό. Εντάξει, βελτίωσε και λίγο το παλιό όσον αφορά το πώς εμφανίζουν τα άρθρα. Τώρα ότι εμφανίζει ολόκληρα, ολόκληρο τον τίτλο δηλαδή, το ένα κάτω από το άλλο με όμορφο τρόπο και τέτοια. Αλλά η λογική του να εμφανίσουμε και τα events προήλθε από το ότι κάποιες φορές προτείνουμε ε, κάποια πράγματα που θα προηγηθούν στην τηλεόραση ή κάποια lives κλπ. Και θέλουμε να μπορεί εύκολα και γρήγορα ο άλλος να δει πότε στην είναι νομή, αυτά τα events νομή. στο μήνα διασπαρμένα ή τέλος πάντων στους μήνες, αν κρατάνε κάποιο καιρό. Με το νέο ναι, αυτοιμερολόγιο μπορείτε να παρακολουθείτε τις εμειρυμνίες που είναι σημειωμένες με κόκκινο Όσες είναι με κόκκινο έχουν κάποιο event ε, Το οποίο συνήθως θα συνοδεύεται και από ένα άρθρο που θα το παρουσιάζει Το να έχει events και σε παρακάτω μήνες, πότε ψάξτε αν θέλετε Όποιος θέλει να δει για συγκεκριμένο μήνα μπορεί να πάει και να τσεκάρει αυτό. Ναι, λογικά σύντομα θα έχει σημαδεμένες ένα, δύο θα βγουν τώρα στα κοντά. Ναι το δύο πεις πούμε Πολύ, πολύ δύσκολο τέσσε <laughs> Για πέντε τους Έχει Ε, γιατί νομίζω όχι Επίσης <laughs> το plugin. Εγώ αυτό πάντως δεν το ήξερα το, το, το έκανα το παλιο Δεν το έκανε το παλιο Δεν το έκανε το παλιο έβγαζε ένα κουτάκι μικρό <laughs> Το οποίο ήταν με Το οποίο με έχει, κόμμα, το άρθρο ένα κόμμα, άρθρο δύο κόμμα, <laughs> Και δεν <φαίνεται> <laughs> ήταν, λοιπόν, τα Κατά το γράψει και δεν ξέρει τι κάνει το calendar, πού το έτσι. Εγώ το χρησιμοποιώ. Εγώ σου μου πει, Εντάξει, αυτό μειώσιο. Γιατί και βλέπει τι βρήκα και τα. Εγώ παρέσ και τα Ίσως μπορούμε να τα πειράξουμε καιρό και να τα να πειράξουμε αυτό το πως θα δείχνει και κυβέρνα μέσα Άμα θέλουμε Καλά είναι, μη μου συγχαριστεί, Εκεί okay. να ψάξω το μερολόγιο έχει Μετά από απέτηση του κοινού <laughs> του site Πάις πίσω βάβο, Ναι Θα γίνει και ένα δεύτερο event, συνάντηση Παύλος συνάντησε Και τρίτο, πέρα... και τρίτο! <laughs> <laughs> <laughs> όπως λέει Όπως λέει εδώ πέρα ο Crap Και αυτή τη φορά θα γίνει στο Starbucks, στο λευκό τοπίγο. Ωραία, θα το πω ότι θα έχει τι κάνει Τι κάνετε στα σχόλια, εντάξει. Οκ, είναι Αμερικανιά, παιδί με το Starbucks, αλλά έχει κάποιες αμέσεις. Προσφέρει για κάποια πράγματα. Εντάξει, το θες. Ναι, οκ, εντάξει. Ας πούμε... Θα γίνει η συνάντηση. Ελπίζω να παρευρεθούν όσοι δεν μπόρεσαν να έρθουν την προηγούμενη φορά, λόγω ότι είχαν φύγει στις περιοχές τους για τις γιορτές. Για πες πότε είναι. 27 Ιανουαρίου Ποιο έτος? 2008 Στις Στις Τι ώρα αυτό είναι 6 ώρα Ας το διάσω Ω, εγκριμένος Εγκριμένος Σιγά, τι είναι αυτό το πράγμα τώρα Ποιο Εξάλλη Ευτό είναι Βριστιά Ε, λίμουν, η Λοιπόν, 27 Ιανουαρίου, το πέρα και 6 ώρα σας τράγμαξη του λευκού πήλουκου Αντελάτ να πω στο λευκό πύρκο μέσα? Και, <laughs> Λάκα, φλάκα, και αυτό το μπορούμε είναι με αφορμή του χιλιοστό άρθρο News filter, Το οποίο χιλιοστό άρθρο είναι, πάνε είναι πάνε το πάνε ίδιο όσο, άρθρο. Έτσι, όσο. Εντάξει, το άρθρο Εντάξει, αλλά είναι... με βάση το χιλιοστό άρθρο θέλαμε να... Όχι με το χιλιοστό το άρθρο είναι αυτό που λέγεται συνάντηση Σωστά, ναι Δεν θα μπορούσε να είναι και άλλο ψηθό το, χιλιο, το χιλιοστό πρώτο mm. Ναι, για και μία νύχτης ε, Τέλος πάντων όποιοι νομίζουν ότι θέλουν και μπορούν, γιατί είναι και περίπτωση εξετάσεων Τέλος πάντων ξεκινούν, οπότε... Ας yeah, περάσουν για ένα αγιά παιδί, μα πιουν και ένα... περάσουν για ένα αγιά ως Ας πιουν και ένα καφέ σύντομο <laughs> <laughs> <laughs> Μπορούν να το πιουν όπως τα λίβη Στιγμία στην... στην... ναι, όλα να πιουν, ναι, στα κόφι Αλλά δεν έχει Όχι δεν έχει το Starbucks στην στα κόφι Τώρα τι μου θυμίζεις τότε, λέει, για αρχή σου τα τι να κάνεις Επίσης έχει ωραία muffins εκεί πέρα. Δεν μπορούμε να τα έχουμε Έχει muffin, Με μούρο, και μήλο. καλά. Προσθέτουμε και εκεί, πόσο θα είναι το Κάτσε να μιλήσουμε λίγο παραπάνω, τι Το, το Starbucks. Ε, όχι, δεν κάποιος Έχει και ο θέλει. ε, το ίδιο θα έχει. Θέλω για Peter. θα έρθω, θα τα φέρεις σε κανένα για, για να πείς ότι ας πούμε, θα έρθει ο άνθρωπος να το δει. Ε, κοίτα, πολλοί παραπονηθήκαν α. ότι δεν μπορούσαν να έρθουν στην προηγούμενη συνάντηση επειδή είχε θεσπίσει ο άνθρωπος. Αν έχει πρόβλημα... wifi όμως, έτσι πώς λέμε το... Έχει τά... wifi. νομίζω ότι έχει wifi. Ελεύθερο wi και έτσι. Μπορούμε να έχουμε μαζί μας τον φορητό και να... ...βλέπεις τους ήρτους άιτρες α πούμε και από εκεί. Να... να μιλήσουμε γι' αυτό αν θέλει κάτι... Να μας πει επιτόπιον αυτό θα να γίνει έτσι, αυτό άλλο Και να μιλήσουμε... το αλλάξουμε επιτόπιον. Να το αλλάξουμε επιτόπιον. Ή μπορούμε μάλιστα... Να ε, στέλνουμε με κάποιο τρόπο νέα που τη γίνεται yeah. να, τώρα. Live, τώρα πίνουμε καφέ ή σε ένα τάμπλα. Τώρα μπορούμε να φτιάξουμε ένα Tumblr ή το λογαριασμό που τη χάνει γενικότερα αυτό μπορούμε. ή μπορούμε να κάνουμε ένα.. Αυτό δεν έχω σκεφτεί και παλιότερα αλλά θα βοηθάει μόνο σε αυτό εδώ σε τέτοια πράγματα ή στο Τζαϊκού ή στο Twitter. Twitter ένα μια επαφή είναι news filter και να ανανεώνει εκεί πέρα, ξέρω εγώ. Και θα ανανεώνεται μόνο για σε όταν υπάρχουν live πράγματα. Όσοι δεν μπόρεσαν να έρθουν, ας έρθουν αυτή τη φορά, να τους γνωρίσουμε, να μας γνωρίσετε, να τα αλλάξουμε και ιδέες που ξέρετε μπορούν να βγουν και επιχειρηματικές... ...αδείσαι μπορεί, α, Αν κάποια α, θέλει να ασχοληθεί με podcasting που λέω να κάνουμε τέτοιους, <στολίως> πρέπει <μπορεί> να έρθει <στολίως> εκεί πέρα, πρέπει δηλαδή, δηλαδή, ναι. να τη γνωρίσουμε, να μας γνωρίσει και μετά σιγά-σιγά να κάνει podcast. Ε, ποτέ δεν ξέρεις, ποτέ δεν ξέρω. ποτέ δεν ξέρεις. Δεν <laughs> <laughs> <laughs> <σέχει> πρόβλημα. <laughs> Έτσι. Αυτά? Ναι, τέλος <σέχει> Α, α, α. Γιατί Athena, <σέχει> <το> λέγαμε, <σέχει> <τι> είναι Αθήνα. το κάνω και αυτό, στην Αθήνα. Δεν έφυγε το 23ου που έλεγα εγώ πριν, αυτό, το Απλά θα είναι, ξέρω κάτω το Μάρτιο. Τέλει Μαρτίου. Τέλος παντού, να το θέμα να το που έχουμε. Εγώ λέω να ρίξουμε ένα άρθρο πιο πριν, δηλαδή αρχές Μαρτίου. Να βάλουμε ένα άρθρο και να λέμε ότι... ναι, αυτή να μας στέλετε Γιατί άμα δεν απαντής κάτι στα θα πάμε, Εγώ όσο. λέω να κάνουμε ένα διαγωνισμό. <laughs> να, βάλουμε... <laughs> να βάλουμε το άρθρο και να πούμε... <laughs> <laughs> Όχι, συμπίλη πότε θα πάμε. <laughs> <laughs> <laughs> και παίξει πιο κοντά. Κι λες έτσι. Δες πώς. Ε, στη Λέσου. Αφούمره βέβαια μου, ποιος θα μας περιμένει Θα στο, στο 택τέλ. και Θα μπορούμε να είμαστε το πρώτο που... και το και θα πάμε το δικό μας το Ποιος θα μας περιμένει κάπου, βέβαια μου, δεν να πάμε και να πούμε ναι, να δούμε όμως, υπάρχει ανταπόκριση. Και άμα δεν υπάρχει πάμε μόνοι μας, δεν φυλάζω στην Αθήνα. και πούμε, ο να στην Αθήνα δεν έχω φυλάζεις μόνο... αυτός έχει κι και θα μου με τι θέλω να πω. πλάκα, καθόλου. είμαστε πρώτο και τον τρόπο. Σε θα έχουμε Βλέπα Πάμε να κάνουμε δεύτερο καφέ. Όχι, πάμε να κάνουμε εδώ που έχει δευθύνεις που βλέπεις, που είναι ωραία άξιος. Τι άλλο, τι πάμε πέρα, το ευθύντρο έχει το κάτι άλλο του e Πάμε για καφέ. Έλυπα τις πράλλες, ότι... Τι <laughs> έκανες, έβλεπες. <laughs> ακούστηκε ναι. ναι. σαν έλειπε. Ναι. Ναι, έλειπε τις, ναι. Ναι, τις ναι. το ακούστηκε <laughs> Ότι στο προσεχές μέλων οι τηλεοράσεις θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν βίντεο κατευθείαν από YouTube και παρά μοιμους άλλους τόπους με βίντεο. Καλή φάση. Πώς θα γίνει αυτό. Τώρα το πώς θα γίνει πράγμα στη τεχνολογία δεν είμαι σίγουρος. Προφανώς θα συνδέεται μέσα σε internet με κάποιο router που θα υπάρχει έτσι και λίγο στο σπίτι. Και το θέμα θα έχει κάποιο software λογικά, για να... ξέρω για αναζήτηση μέσα στα βίντεο, κλπ. Δεν ότι είναι κάτι δύσκολο. Πράδειξα, που να έχει εγκατασταθήσει ή είναι τι δηλαδή, Να σου okay. πω ότι... Ε, δεν ξέρω τώρα τι γίνεται με τις... Τι υποστηρίζει να παίζει τη λόρας Δηλαδή... Τι είδους βίντεο... βίντεο τι είδους βίντεο. Είναι παροδευτικό... Αυτό ή με, δεν νομίζω, γιατί από τη... τη στιγμή που... Α, τι νομίζεις παροδευτικό... Πάνω κάποιες ε, κατηγορίες βέβαια με βίντεο που τα οποία... Ε, κάποια types βίντεο... Είναι τεχνολογίες εγώ πόσο το προβάλλει τη με τι τρόπο ας πούμε πηγαίνει Ή τα το στέλνει έτοιμο το... Αλλά ψηφιακά όλα αυτά, οπότε δεν υπάρχει πρόβλημα ε, ε, ε, ε, ε. ε. Εγώ πάντως δεν νομίζω ότι θα έχει τη λογική που έχει το YouTube έτσι που είναι τώρα Δηλαδή, μάλλον θα χρησιμοποιήσουν τα κανάλια του YouTube που ξεκίνησαν τώρα να χρησιμοποιούνται Π.χ. Ε, η Oprah έχει δικό της κανάλι για παράδειγμα Τα <συσχεσί> <πήγε, συσχεσί> κανάλια <νέικο> σίγουρα, <συσχεσί> αλλά νομίζω και ότι θα μπορείς και, και να το και η Sony βάζουμε έχει ήδη ανακοινώσει την άνοιξη και την κυκλοφορήσεις την τηλεόραση με τέτοια δυνατότητα και θα προβάλλει βίντεο από ο AOL, Yahoo, Sony Pixels Entertainment, BMT Music κτλ. Το MS δεν το βλέπω μέσα. Ή μπορεί να και στα ένα live αυτό και... Ήχει μερικά πολύ βίντεο Και είπαμε a Sony θέλα. και έχει κάνει ήδη ανακοίνωσης, δηλαδή ότι η τηλεόραση θα έχει την ιδέα στο μέλλον. Κάνουμε και εμείς ένα κανάλι; και, ε? και Τι κάμε εμείς. Να Κάνουμε πείτε κάποιος. Τότε θα πάρουμε την Τον χρόνο. Τον το χώρο, Καλοκαίρι. Έτσι μου. Πιο, πιο, πιο σύντομο μάλλον. Mm. <laughs> και ταυτόχρονα αυτό παρουσιάστηκε μια έκθεση που είχε γίνει. Ε, απλά ταυτόχρονα... απλά έχει ενδιαφέρον αυτό. Είναι λίγο Παρσόνη, τη μεγαλύτερη τηλεόραση με διαγόνιο 150 ίντσες <εδιακοίες> σοβαρά μια ε, Πόσο δε... είναι αυτό περίπου, ας πούμε. Και μάλιστα μου γύρει πίσω. Να, Στο άρθρο έχει μια φωτογραφία, μπορείτε να αν τη συγκρίνετε με το τι πάω που μιλάει. Με την άκρη, με την άκρη. Με την άκρη. Σας είναι Η αθόρυ αυτή θα είναι 17. Εσύς σας το παίρνει <συμίλαια> <συμίλαια> <συμίλαια> <συμίλαια> <συμίλαια> του σινεμά κάπους. Ε, δεν μου στέλνει. Ε, πιο, ε. Στο άρθρο το παίρνει το σινεμά πόσο είναι. Α, ένας τείχος να δεν δεν είναι είναι στιγμός το δεν έχω κάνα να του νοήτητας, ναι, στιγμός του μισόπους έχω με το Άσος, γιατί δεν, δεν γίνεται, ξέρω, έχουν τρελά μεγάλες τιμές Χάνουν καταγγελίευτε, δεν Τι αυτά για το θέμα έτσι Αυτά για το θέμα, για Θέλω να ρωτήσω αν κυλής πέσεις το γκυλές μου αγαπώ την ταινία. Ναι. Γιατί <laughs> εντάξει εγώ αυτή την ταινία θέλω να την δω. Τι έμαθα ότι είδες το στο National Trade of the Year. Εμείς δεν τότε. Δεν αποκλείεταις. Λοιπόν... Ε... <laughs> <laughs> πες λίγο λοιπόν, είναι καλή το γκυλέφιλος γιατί εντάξει εγώ θέλω να δω την δω την Εντάξει καλή είναι βέβαια, αλλά... Εντάξει δεν είναι και η που δε βέβαια, ποτέ να χάσεις, ναι, λέει, είναι η Μπορείς να πας το δεις, έχει κάποια σημεία, έχει κάποια α με λίγο που δεν είναι τόσο Στο YouTube θα βγαίνει τότε. Αλλά ας πούμες να σε DVD και νοικιάς είναι πιο... Ωραία. <χιλώσει> <χιλώσει> <τη βοήθεια> <χιλώσει> Περιμένω <αυτό>, κάτι <πιλώσει> άλλο. <χιλώσει> αλλά εντάξει. Ναι και ακόμα καλύτερα. Ναι εντάξει, όπως έτσι θα γίνω. Όχι εντάξει βασικά, εγώ δεν κι εγώ με ρωτάω Γενικά απλά θέλω να δω αυτό τι είχαμε μαζί, οπότε συζητήσαμε Ε, όχι κάτι ιδιαίτερο, εντάξει, βλέπω Δεν σχετικά Εντάξει πολλοί που βλέπεις που... Ε, αυτό, δεν είναι κάτι το ένα με το ήταν Ε, εντάξει πολύ ταινία, δηλαδή κάτι το οποίο και φάνηκε ότι εντάξει πολύ εύκολα βρίσκεις το γλυφωτο και ναι. εδώ το έχει κρύψει ο άλλος χειροκρότημα είναι αυτό. Δυσκόνι, εξόνι, εξόνι, το αυτός ότι πολύ εύκολα basic εκεί που πρέπει να πεις εξώδησης στο Buckingham στο τέτοιο του προέδρου ναι αφού ήταν ο που... ναι <στονίξε> στο Buckingham πήγανε ναι. με τέτοιο με κόλπο που κουτίστηκε σε μέρη με πολύ εύκολο, δηλαδή, λοιπόν, θα πούμε έτσι Στ Αλλά και αυτό δεν μ' πούμε Καλό απλά Βγάλαμε λεφτά από το Πότο, να φτιάξουμε και ένα δεύτερο... που θα που έχουμε στον κόσμο για να το δεν κάνει για... Πώς το που δεν τα έχω αυτό Ε, κάνει για... Την Βορύχος. Την ο... Αλλά ο Στίχτη μου είναι το είναι... είναι την και ναι. Έχει ναι, δεν είναι η φάτσα, κατάλληλη. Είναι μόνο για ιστορικό στον Αγγεία. Πάντως το έργο... Δεν είχα το από ιστορικό. Ναι, και εγώ θα το θυμήθηκα. Για τους Μότι Πάθων λέει και που φάζουν ιστορικό. Τρέλαν αυτοί, Για πες. Για πες. Λέω ότι στην ταινία της συγκεκριμένης, στο National Treasure, Δείχνει καλή γιατί παίζανε πολύ γνωστή ηθοποιία. Στο παίζανε Young Void, Ed Hart, τους μεγάλους, α πούμε, ξέρω εγώ. Και εντάξει, ταινία ήταν πολύ καλή, α πούμε, για αυτόν τον λόγο, επειδή είχε πολύ καλές ερμηνείες. Εντάξει. Τώρα, ας για μένα, ό,τι και να παίζει το παίζει καλά, δεν έχει... οτιδήποτε ρόλο. Δεν ήταν δύσκολο. Δεν ήταν δύσκολο, αλλά άμα σε έχουν θύσει ένα συγκεκριμένο ρόλο... Συνήθως στις οποίες ταινείς... εντάξει, το Ethiopia δεν μπορεί να... Έτσι να κάνει την φοβερή ερμηνεία. Είναι πολλή ιστορία. Αυτό το σενάριο είναι μάτω. Γενικά. Στη βάση του. Από εκεί πέρα εγώ <Τι> ήταν <βέβαια, σχυλί> την ομίχλη. Εγώ την <Τι> έχω Μη τη δείτε. Καλύφω. εδώ. Όχι μη τη <τειδίες>. Ναι. <σχυλί> Βασικά στο τέλο γελούσα. Γιαλάει. Yeah, like. Με τις φλακίες που Μας πει που κάτι που το τον κόσμο. νύχτα. μου το οποίο σε κανένα δεν θα βγάλω στο podcast. Το οποίο σε κανένα δεν θα βγάλω στο τα τελευταίο Στο πιο μέρος πέθαναν τους, επειδή θα είναι ο ίδιος του Βούλους και τα σκότωνα. Και τους Εντάξει, του... άλλο που είδαμε ήταν το... το του Βορρά. Αυτό είναι η Σεριά. Ωραία, πάει μαζί νομίζω. όχι και εγώ. Θυμπαδουμε δεν συγκινήθηκα πάρα πολύ Τι να ξεκινήσει. Οπότε χατέρα ας πούμε. Όχι, ναι, ήταν κακέ του άρθρου των αυτό. Τελείως. Καμία ισχύσει. Με εγώ πιο πολύ το έξαφουμε άρθρο τα χλιδιών. Για με χαριπότερο πώς το όνοσε Με τα παιδιά, δεν το τα παιδιά, αλλά ο ιστορία ο οι άλλο, πιο πολύ Σανομάει ανθρώπων. Η μάγιση που βοηθούσαν στον ουρανό και ήταν και αυτή η ανακηγήσει. Είναι τον δι... του Κοίταξε, το συγκεκριμένο, το συγκεκριμένο, το συγκεκριμένο παρέχει πολλές ομοιότητες με τον άνθρωπο κλειδιών ή λέω οι φιλές, πρώτον που είναι Σε βασίλεια. Σαν, ο Άρθρος των Αθλητιών είναι τριλογία. Τρία βιβλία ήταν κι αυτός. <Το> <Το> ναι, αλλά σαν ταινία ας πούμε... <Το> σαν ταινία. Όχι, και... ρε, ήταν πέντε. Ποιο ήταν, πέντε. Έχει, λέει και τα αποδεχτικά και το αποδεχτήκα. Το, <Το> Λέχει, και το άλλο δεν είναι μέσα στον Άρθρο των Το Σιλμαρίλεο είναι το προηγούμενο Άρθρο των Αθλητιών και έχει νομίζω... Τέλο πάντων, αυτό το χείρμα δεν είναι... Άλλο είναι ότι στην... Ότι και σε αυτά εδώ τα τρία βιβλία του Golden Compass είναι πάλι ουσιαστικά περιγράφεται η κοσμογονία. Δηλαδή το πώς είναι ο κόσμος ο με τον καιρό του να καλύψεις όλον, υποτίθεται. Ο παράλληλοι κόσμοι δεν Εντάξει, παράλληλοι κόσμοι είναι άλλο. Παράλληλοι κόσμο είναι right. το concept απλά. Φυσικά. Δεν είναι ένας κόσμος και τον ανακαλύπτουμε. Δεν είναι το η... Και, τα αληθιό, η και το αληθιόμετρο είναι σαν το δαχτυλίδι που μπορεί να το έχει μόνο ένας και να Όχι, το διαβάζει και να κάνει και να ράνει το και το να έχει μόνο δει. Ένας. Μόνο η δεν... τέτοια να του διαβάσει. Όχι. Μπορεί να το yeah. διαβάσει και η τέτοια. Λογικά. Δεν, δε, δεν ακούσες την αρχή της ταινίας που λέει ότι αυτό ναι, δεν διαβάζει δε, δε δε δε δε δε δε δε μόνο... Φτιάχτηκε για έναν άνθρωπο μόνο. Όπως το δαχτυλίδι δεν μπορούσε δηλαδή μία... να το πάρει ο Frost. Ναι, ναι, ναι. ότι πολύ λίγοι μόνο μπορούν να το διαβάσουν και είναι πολύ σπάνιο και κάτι τέτοιος. Θυμάμαι, έτσι, χωρίς να μπορώ να παρώρκο, ότι λέει ότι τα λιθιόμετρα ήταν λίγα και φτιάχτηκαν συγκεκριμένους ανθρώπους, ένα, ένα... για κάθε έναν που μπορεί να το διαβάσει. Αυτό νομίζω. Δηλαδή, το συγκεκριμένο ναι δεν μπορεί να το διαβάσει μόνο αυτοί. Γι' αυτό και άρα και περίμεναν... Αλλά το δαχτυλίδι δεν φτιάχτηκε για τον Frost. Ωραία, το δαχτυλίδι δεν φτιάχτηκε για τον Frost, αλλά πάλι αυτός προ εγώ βρίσκω και αρκετά σομοιότητες στην περιοχή μου. Ναι. Επίσης κάποιος είπε να δούμε δηλαδή, και το τέτοιο... Έχει και πολλές διαφορές βέβαια. Το, το Z-Gage. Αυτό είναι το Z-Gage. Όχι. Απλό το κατέβασες. Ναι. Αυτό δεν πρέπει να το πούμε γιατί είναι... Αυτό είναι ναι. Το Z-Gage ναι. ναι, δεν πρέπει να το πούμε. Το Z-Gage. Α, θυμάμαι, ναι, μου είχες πει. Το Z-Gage Πες το πούμε. Αυτό είναι ένα ντοκιμαντέρ. Είναι γερμανική παραγωγή. Όχι, έχει ναι. αμερικάνικα παραγωγή, απλό έχεις γερμανικό τίτλος. Το, ε... το κυμτέ είναι στα αγλικά. Ναι, το, okay. δεν το είδα. Το αλλά... okay, ναι, ναι έχω και πω. Και αυτό το φτιάξει το βάλω στο 3 και το βλέπει και το βάζω καθένα δεν και δεν έχει βγει σε τίποτα είναι, είναι το φτιάξω στο ίδιο. Και αναφέρει ιστορίες και καλά, όχι συνωμοσίας, επειδή μου αλλά, σε τέτοιο Π.χ. λέει του ήρθου παρασκήνιο Λέει για το πόσο Χίτλε βάζει τα δικά του για να το μετά στους οικραίους. Λέγε τι θρησκείες του, παιδί μου. Την πέτα που αρχικά η στοίκα ξέρετε τι θρησκείες, πώ γεννήθηκε και όλα αυτά. Μάλιστα. Θα μπορούσαμε να οργανώσουμε ένα γενικό αυτό, να το δούμε όλοι μαζί κάπου. Πού μπορούμε, εντάξει. Θα έλεγα να το προβάλλουμε και προ τα έξω, αμέναι ή κάποιο λάπτο ή οτιδήποτε, αλλά είναι πρέπει να το ακούμε. Χωρίς να παίζουμε λάπτο με τηλεόραση λίγο που. Όχι, όχι. Λέω για να το κάνουμε έξω στο μαγαζί, α πούμε. Ε, Εντάξει, μόνοι μα μπορούμε να το δούμε. Ξέρετε κάποιον έχει projector. Projector α... Μα... Μπορώ να το οργανώσουμε όπως είπαμε στην Θα, θα μπορούσαμε να, μεγάλα... να συνεργαστούμε με, τη... με μια κοινοτροφική ομάδα που μπορεί mm. να εξασφαλίσει projector και τέτοια. Και να το προφέρουμε. Και να πούμε επειδή μου απλά ότι να το κάνουμε συνδιοργάνωση, news filter με την κοινοτροφική ομάδα και όπως είναι να σε έρθει, να το πούμε και mm. Να έρθουν και άλλοι που θέλουν. Ότι και όλα δωρεάν αυτά, δεν κόβεις στήριε και τέτοια να κάνουμε μόνο, κοψουμε Όχι. Όχι. να χρήσουμε μέρος. άμα βρούμε Ε, θα πούμε ότι είναι το της Ναι, αυτό λέω εδώ. εκεί θα δωρεάν για όλους, ναι. έτσι ναι. κάνουμε τα πάντα Ε, δωρεάν Θα είναι μια αίθουσα και το προβάλλουμε Και απλά μπορεί να έρθουν φυτές, μπορούν να έρθουν και τους και... Το, ναι. Άχι, το δώρο, το αυτοί μπορεί να το έχουν και όλα στο JDK, από μόνοι τους. Εκεί το έχουμε, δεν είναι. Ναι, απλά λέω άμα το έχουν σε κάποιο... άνθρωποι σε αυτό το οποίο τα μία πρέπει να είναι, Εφόσον το βγάλουν κάπου... Αυτό είναι που... ναι. Ευτό, το κατέβει, αυτό κατεβάζει. Στον... Ναι, αυτή... mm. ναι, εντάξει όμως. Πόσο είναι, ως ένα... ...ε 700... κάτι yeah. ναι... Πάμε να δω την άλλη, Ποια άλλη Τα μπαλάκια της <laughs> Αυτό είναι πραγματικό μπορούμε να δούμε το το λέμε εδώ τάγραφε και Αν και τι είναι κέντρο. Τι είναι. Ο Γολιόνι Βάρκο πώς λέτε για τη γρανή του. παιδί μου. είχε ας πούμε για να ξέρουν και πρώτες τι είναι, είχε γνωσκεφτεί κάποια φάση στο εψιλον. Μια λίστα. Το δεν τράφω μου έχει φερελώσει το ακόμα, το είδα. Και το ήξερα, μάλιστα. Τι ωραία, Αυτό ήταν ένα παραθυράκι σε μια σελίδα, έτσι, έπρεπε να πεις στο μάτις να το Και καλά, φράσεις που λένε οι κάτω των 30, πώς λένε οι άνω των 30. Εγώ που τις διάβασα... Ήρθα στα 30, νίζει και επιστρέφω, πώς έχω, πώς έχω, πώς έχω. Καθ' τράχι το. Βέβαια, εγώ που τις είδα, πιο πολύ μου φάνηκε ότι είναι φράσεις που λέγονται Αθήνα και που λέγονται Θεσσαλονίκη. Εντάξει, είδα κλασικές, π.χ. αυτό τρέφαγε τρέφα κρέπα είναι το αντίστοιχο του πλάκα με κάνεις Συμβαρά Το οποίο πλάκα με κάνεις είναι σαλονικιότητα Ως ναι, έρετε αυτή η θυμή Συγγνώμη, παιδιά. Οπότε, γενικά, είναι αυτού του τύπου η φράση, ρε παιδί μου και είχε κι άλλες, είχε καμιά δεκαριά ε, βγαίνει που πιάνω το έφαγα κρέπατο, το λέμε κολευτευτικά στο πλάκα μου, κάνεις εφαγα κρέπα να κανεις εφαγα κρεπα ξερε μου. Και επειδή αυτή η ταινία, η αφήσα είναι αυτός πάνω σε κάτι, πίτευσε και σας κάνω αυτό είναι... όταν λέμε εφαγα κρέπα ενώ με γλυκά ή αλμυρί. Δεν ξέρω, αυτό είναι μια πορεία. Ναι, πως άμα σου πιάω κάτι άσχημο, είναι αλμυρό. Ε, σου πει κάτι, το λέω είναι γλυκό. Εντάξει, παίζει. Εντάξει, γιατί έχει κάτι, γιατί όχι εφαγα πάφλα, ξέρω εγώ. Τη γάφλα είναι τέτοιο, ε εγώ να από παστίτσες που είναι τελείως ελληνικός. Έχω Έχουμε ένα φασολάκι. Τι πέθα, εσύ, ε, εσύ. Εγώ δεν σήμερα. Θα, ψάρει, εσύ, θα και Τι, ναι. ναι. Λοιπόν, να σχολιάσουμε ή <laughs> ε, εντάξει, εγώ... τον Χρήστη έχουμε δει και το Unleashed, Με τον Χέριστην θα το δω κι Και εγώ αυτούν... θα δει το δεν Εγώ έχω... Α, ναι, αυτό ναι, ναι, το... είναι πολύ καλό μπορώ να πω, μόνο αυτό είναι πάρου καλό Και καλό. Ε... Ε, Τώρα έχω αναφέρεται και την άλλη την δωρεάν ταινία, να πω ότι υπάρχει και τρίτη ταινία για τους Ghostbusters που είναι δωρεάν και αυτή μπορεί να την κατεβάσετε, αλλά είναι αιρασιτεχνική προσπάθεια Αμα Μαντή... ε, Εντάξει, δηλαδή... Αμα Τα εφαίες, τα εφαίες τα καταφέραμε Η <laughs> τοπί δεν είναι και τόσο αξιόπιστη, δηλαδή δεν είναι προσφέρου καν ε, ότι... αξιόλογο και από εκεί και πέρα... Να σου πω, θέλεις να τα εφέ όπως αυτή που βλέπουμε την παλιά ελληνική cult που είχε να δείξει οδερονοξύ στην και τα πάνω Όχι, όχι, <δεξα. laughs> Κάτι κάνας στα <τελείξα>, εφέ, <laughs> δεν να προσπαθήσα. δεις. <laughs> Προσπαθήσαν. Τι ήθελα να πω, τι είπε πιλήθει, <laughs> το Όχι πρέπει αυτό. Τις όχι, όχι, Legend. ταινία. Legend. American Gangster. Ε... Συμέρα ξεχνάς πολύ εσύ. Ναι, άρα, Από πέρα. το... <laughs> Αυνοχή του χρόνου. Ναι. <laughs> το γι' Ναι. Έχω... Έχω... Μέρια, Έχω... Έχω πάει τίσια, <laughs> ναι. Και... Ναι. και τις τρεις και τη φωτική τιμή τους ήτυ. Α, και εγώ στο το είπαμε αυτό. και εγώ ναι, το αυτό. Στο πλατείο, πλατεί, ναι. εγώ το 8,5, έχει 7,5. Και τι άλλα Το American Gangster, εγώ. Να το η πλήρωσε 7.5. <Τι> στο θες πια <Χι> ποιες κάτ' Στο... τέταρτο πήγαν 6.5 και στο αυτό ε... και ποιο Λέβαια, Τι και πιο και στο National Treasure πάλι 6.5. 8.5 8.5 εγώ να παραπάνω. Είτε θες εγώ, δεν ξέκινο ίσως να στο τέτοιο. Μήπως τη αυτό. Γιατί ας εγώ αυτό ας βάλε και α, αυστη, εγώ, εγώ το έχω πει ότι... Και αυτό μου σου έτσι γίνεται. Και πρέπει να το πω, με ο χρήστες. Oh. Ότι το έχουν παρακάλεt με τις θυμές και με αυτά. Και εγώ σκέφτομαι το πατήσω yeah. το yeah. Δεν Δηλαδή, μικρά σύνδεμα αν βλέπω. Εκεί να έχουν... τι, τι πες, οι έχουνε, καταρχάς δεν έχουν κάρτες και τέτοια, έχουν yeah. φοιτητικό και οικονομικό ειστήριο. Το φοιτητικό είναι γύρω στα 5 ευρώ, από όσο ξέρω. Δεν θα είναι πέτανε 5,5 ευρώ που κλείται να είναι πάνω, 5, ,5, 5 Δεν μπορεί να είναι 6,5 ευρώ, θα χτυπήσουν τους τέτοιους. Αν <σχελίδε> <βόκου>. δεν είναι 6,5 το λιγότερο. Τέλο πάντων... Πάμε στο 8,5 ευρώ, διέλα, τι βλέπω. Καλά σε λέει, διέλα, απλώς 8,5 ευρώ για... Όχι, απλώς 8,5 ευρώ. Σίγουρα τα μικρότερα έχουν... Και τα άλλα κάνουν, και σας λέει και αυτά που και το, το πλατεία είναι πάντα πιο φθηνό από αυτά. Γι' αυτό πήγαινε, γιατί στο κέντρο υποτίθεται και είναι πιο φθηνό. Ναι, δηλαδή το πλατεία είναι στο πλατεία, ούτε, να πας... να μπει στην αρχή της ταινίας και βγαίνει δυτικά, έτσι, να το πούμε αυτό. Σωστό. Οπότε δεν έχει νόημα. Ε, εγώ βρει κάποια, κάποιες άλλες αίθουσες, κλασσικές επειδή όπως το, το έκανε και το ένα <σταίχν> το άλλο που έχουν και άνετες αίθουσες Αυτά έχουν κόσμο, πάντα το βάμβο θα πω και θα είμαι μόσμος όμως Δεν <σταίχν> είσαι μόσμος, όχι, έχει κόσμο και δεν θα, έχει, δεν θα είναι φίσκα σε όλες τις προπονές Αλλά το, καλό, με, το, το κακό μου άλλο με εκείνο είναι ότι δεν έχουν την ακουστική του άσου ενδεχομένως έχουν κατώτερη ακουστική, από εικόνα δεν νομίζω να υπάρχει διαφορά και έχουν ένα άλλο κακό ότι δεν είναι ένα Οπότε άμα σου δεν μπορεί να μην βλέπεις κούφτα. Πρέπει να χάσει κάποιους τη μέση δηλαδή για να σύγχρονους. Αλλά στους ναι, στους αυτοί. Αυτοί. και λίγα άτομα το, αυτό. Πώς το... Σε βολεύει, και Ναι, αυτό. Οπότε βολεύει να μην έχει πάρα πολύ κόσμο εκεί. Αλλά κάποια είναι αφιθιατρικά. το Radio City, το το είναι και χώρος... στο Είναι πολύ γνωστά. έχω δεν ξέρω είναι και στην καμάρα κοντά που είναι ο ωκεανός στο Λάι στο στενάκι το... μέσα, γονεί. Ε, δηλαδή, Φαρκάνι θα πρέπει να, πρέπει ναι. να Φαρκάνι. Εγώ, πρέπει όποτε είναι. Όποτε έχω πάει, έχω δει α πούμε μία γνωστή ταινία και άλλες όλες ψαχμένες ξέρω εγώ από φίλους. Δεν και δεν περιπτώσεις. Και μπορεί κάποιες να αξίζουν δηλαδή άμα να παλιά, μου Πρέπει να έχει Α, Προσφεσία είχαμε για την Ταμάρα Όπου πήγαμε στο Jazz Festival μαζί Τι ως πάνω Εντάξει καλύτερα, για πρόσφεση καλά ήταν Ποιος είναι το κύριο Τάμα στα ποτά βέβαια Εγώ, όχι φτά, εγώ ήταν αναλογική τιμή ε, Εντάξει Μαζί με η σκύριο. δεν είσαι βγήγε ο Ξάιτων Να το κόψουμε Φάει με ένα σωστά, τι ήρθα να πούμε Α, ιδέα, ιδέα, να κόψουμε πίτα στο event Λύτερα, εγώ έτσι Έχει να φτάσει λ Ψήνε <συλλεστε> εγώ πιστεύω. <ψηφε> Ψήνε <Ψιλίες ψηφε> ναι. όσοι Εντάξει, Κάμοι μας μόνοι, εμείς οι τρίστοι, να πάμε ότι θα τον Θα το Θα έχει δώρο όμως. Για να το πάρουμε και το πάρουμε <συλλεστε> <όπως> από εμάς <συλλεστε> το έχουμε <τείχι>, <συλλεστε> εμείς Θα έχει δώρα στην όλα τα Newcast, το Τι! Καλό είναι, να έχει και αυτό. Τι τότε δεν το κάνω. Αυτό θα ξύνα πέτσε, δεν το πιάζω. Αυτό θα χορηγήσει ξύνα, σου δει και τι έχει ικανότητα θα πάει το συντύχη το χαράξιμο ως μου. Ποπήρε πλάκα. Έχει χάρη ακριβώς. Έχει χάρη ακριβώς, έργο. Πολύ χαμηλό ιδιάλειο αυτό. Εμένα μου μία βασιλότητα. Θα κόψουμε έτσι, επειδή είναι το καλό. Ε, το κοπεί την πίσω <laughs> και ο κραυγαλαίος και ρωγο κοπίττος πάντος ο κραυγαλαίος δω αυτός εντάξει, εντάξει ε, και όσοι είναι επειδή όσοι είμαστε παρόν εκεί Βασικά εντάξει άμα αρθούν και άτομα πέρα από γνωστούς θα το κάνουμε για την ομάδα για δική μας ένα κομμάτι και για τους το αυθούς για να μην φανεί οτινιστημένο μην τους πειάωσε ότι το που είναι και η ΑΠΑΣΙΣΗ Επου ήξερφη, η είναι είναι έτοιμος, δεν το έχω κάνει εγώ για να Είναι το Μπορεί να το έχεις φάσει στο μάτι Να το με την να το σκάνεις με Αλλά δεν είναι το αυτά τα ψεύτικα που είναι Θέλουμε να θα υπάρχει διαδικασία τέτοια διαδικασία διάβλητης και θέλουμε να πεις το Φλουρί Για να μην είμαστε εμείς, γιατί στην και να μας πάει και καλά ο χρονοκάτσις, καλά να μας και τέτοια πράγματα. Έτσι. Αυτά με τα θέματα. Να κάνουμε το, το κλείσιμο της εκποπής. <συμπή> ναι. Είμαστε το κλείσιμο, είμαστε το κλείσιμο. Για να μας πει ο, <συμπή> ο άγγλος ο Πέθνερς <συμπή> την ευχάριστη έκληξη που είχαμε πατώντας το refresh στο site του νοσφήκλου. εμείς ο το, το site. Είχαμε πει πιο πριν ότι είχαμε 107 είτε, τέτοιο listeners σήμερα ήταν οι ναι, του record. Και επίσης είχαμε πει ότι παλιά δεν μπορούσαμε να το αυτό podcast. Σωστό. Γιατί είχαμε τεχνικά ζητήματα. Και πατήσαμε οι κατά λάθος. Εγώ το στο F5 γιατί το 12 και το 12 και full screen. full που το πήρε το <laughs> <laughs> Και κλαφικά, <πήγε laughs> λέει, 7, πήγε στο 33, οπότε έχουμε το οποίο αυτό όμως ε, δεν ξέρω αν είναι ρεαλιστικό τώρα. Θα το πούμε σε Εσύ. λίγο γιατί πριν το Φιμπέρα <συμπέντερ> δεν έχει βγάλει πνίγιο. να είναι ρεαλιστικό για να χαρούμε κι εμείς λίγο. Έχι, εγώ, και επίσης... Ε, εγώ αισθάνομαι ε... ακόμα <συμπέντερ> μεγαλύτερη θύνη τώρα. Και επίσης... Εσύ να πάεις και τίποτα, θα σε πριν ώρας, ας πούμε. Της τόσο μεγαλύτερη που αισθάνε. Τεράστια ευθύνης, σας λέω. πάω της στο κορευτό, να το και το σχόλιο ε, και μου λέει ο κουρέας, ο οποίος με κουρέπει από όταν ήμουν 7 ξέρω πάντα έτσι να αυτό ε, μου λέει, διαπίσω ότι έχεις βγάλει δύο άσπρες τρίχες εντάξει Γόριε αυτό οι οποίες λέει αυτές εδώ πέρα είναι οι πρώτες που βγάζεις και, και είναι πρώτε, λέει, λέει, είναι, λέει λεγόμενες, οι αλόδιες τρίχες αυτές που βγήκαν και το λέει, εντάξει, αυτές οι τρίχες τι είναι αυτό που εγώ. Εγώ, εγώ, εγώ, πρέπει να αγωθώ. Μου λέει, κύριε Ξανά της λέεις, πολλούς, οι πρώτες αισθητές που στρίχνεις ρε παιδί μου βγαίνουν ε, με αυτόν τον τύπο τρίχας, που είναι η αλόγης τρίχα, η οποία δεν βάφεται. Δηλαδή πιάνει πολύ δύσκολα χρώματα να τη βάψεις. Με περισσότερα λέει αργότερα, όταν βγάλουν κι άλλες παιδί μου, αυτές είναι κανονικές παιδίδο, τρίχες. Θες να βάψεις τις μου. Όχι, αφή όχι, αλλά... Κοίταξες, τώρα έχεις δύο ρε παιδί μου, όταν θα έχεις όμως στα 60-70 όλες... Τις βάψεις. Αχ, και θα κάνεις δεν αυτό το πράγμα επειδή μου πειτήσετε. Αυτές οι τι είναι σημαντικές και θα βγάλεις εγώ ασφαλείς στο Eater. Όχι, αυτές είναι... Αυτές οι τρεις... Τρεις είναι, είναι... Οι πρώτες είναι... Τρεις είναι... Παλιότερα... Ήταν αυτό που λέμε... Παλιότερα. Έχεις κάνει άσπρα τα μαλλιά. Παλιότερα, όχι τώρα. Είχα λίγο περισσότερο αλλά εντάξει είναι πολύ Εγώ Ναι, ναι, γιατί γυαλίζεις το φως και κάτω Πρέπει να γυαλίζεις και αυτή Λες χαμία? Όχι, μπορεί να εντάξει Τώρα όπως καταλαβαίνετε κουνάμε τα κεφάλια μας Αν το θα κάνουμε κλικκλόντ Λοιπόν πάμε να το κλείσουμε, γιατί έφτασαν μια κλικκλόντ Απίστες τωσιάζεται Τσίκη κλικκλόντ Τρεις ώρες podcast πω 24ο podcast 20ο 24ο 24ο επεισόδιο του newscast Με λίχα ενός επεισοδίου Πάντα Έφτασε στο τέλο του. Έφτασε το τέλος! Να πω και την ιδέα που είχα για το άλλο podcast. Πέστε την ιδέα. Πέστε, δεν ξέρω ποια είναι η πες την. Με τα τραγούδια τα της δεκαετίας του 90 τα ελληνικά. Τι λάσπη! Να δεν να, να, να, να το, το εκφράσω <σχ> έτσι. Έχει <σχ> <σχ> <σχ> <σχ> <σχ> και άλλα που δεν είναι λάσπη αυτό. Ναι, έχει και πει ότι κάνω. Γι' αυτό λέω. Θέλουμε να κάνουμε ένα podcast στο οποίο θα αφιερώσουμε όλο το podcast τέλος πάντων. Θα αυτά τα να το ψάξουμε. Τις δεκαετίες του 90 τα ελληνικά και μόνο. Ε, και είσαι λίγο και πιο πίσω Είχα και εγώ μια ιδέα, ποδοί σας την είπα αλλά θα την πω τώρα Πεςτε live, live. πούμε όχι Σε εσαι πάντα Όχι δεν θα πει, το έχει μου πείτε όχι η σκασίλα μου Το είχαν κάνει στο εξωτερικό αυτό Αλλά δεν ξέραμε πώς μπορούμε να το κάνουμε ε, Κάλεσαν κάποιου, συ κάποιον τελος πάντων Που ήταν λίγο σχετικός με το τι συμβαίνει με τις άδειες για τα πόρτες Μάλιστα Καθώς και για, το... και για τα Creative Commons και αυτά που είναι για τα blogs. Πιστεύω άμα βρούμε κάποιον που να ξέρει, θα είναι καλό να, του... να μιλήσουμε λίγο γι' αυτό εδώ. Τον ή Τον Δεν, δεν ξέρεις. Ποιος Γιατί άλλαξε την άδεια του, δεν ξέρεις. Ω, αυτό το με τα blogging. Ε, πάει, τιλάφει ο Βασικά, Φυσκέρα εγώ να... κατέβασα, ίδια. όταν άλλαξα την Creative Commons mm -hmm. και ό,τι μου ζητήθηκε την δικιά μου σε ελληνική. Mm -hmm. ε, κατέβασα τη μεταφρασμένη άδεια που την έχει κάνει δικηγόρος. Οπότε μπορούμε να επικοινωνήσουμε αυτόν ξέρω εγώ και άμα μπορεί ξέρω εγώ και μέσω Skype ακόμα να κάνουμε ένα... αν και έχουμε πρόβλημα αυτό. Αυτό ναι. το λύσουμε εντάξει δεν Θα βάλουμε το πλήν πλάκι. Θα το λύσουμε. Οκ. Καλή ιδέα εντάξει. Τέλο αυτό το βλέπουμε για το μέλλον δηλαδή αν είναι. Και έχω μια άλλη ιδέα για podcast. Για πέσει. Να συζητήσουμε για τους ήμους. Κάτις. Εγώ έχω mm. συμμετάσσεις στη συζήτηση. Το έχω πει και άλλες φορές. Και έχω μέσα εικόνα πλέον. Ε, δύο oh. τους ήμους θέλουν να συμμετέχουν κι αυτοί. Την το... κορία Βέβαια, μας συμπέτυχουν και αυτοί, σε αυτή τη συζήτηση και μιλάει. πότε θα κάνουμε podcast θα άμα είναι... Όχι, ο Bob, ο Σπουγγαράκις το ίδιολό μας Ε... Ναι, τι θα πω Εδώ, ο Αγγέρος μας έδειξε μια φωτογραφία του Bob, του Σπουγγαράκι με είμαι και γενικά είμαι Φιλοσοφία λοιπόν... Το όμως που το βάλουμε, το βάλουμε στο τύχη Το ε, να την κάνουμε αυτήν κουβέντα, η οποία μου διαφέρει πάρα πολύ. Ведь, Με πάρα, ο πάρα, πολύ. Ο νι... το μελετώ που Και σου Και να κλείσουμε το ανέκδοτο. Yeah. <σταπό <σταπό> πώς λέγεται ο ήμου που έχει κόκκινη φράτζα. Εγώ ξέρω τι Εσύ δεν το πεις, πώς το ξέρεις. Όχι, εσύ το πεις. Εντάξει. Πώς λέγεται, πώς λέγεται. <σταπό> ήμουν. να κλείσουμε το ανέκδοτο. αλλά Αυτά. Στη συνάντηση της Newsfilter θα υπάρχει το νέο με το Playmobil. Όπως ελευθερίας να το ακούσεις. Το Shaheen με Playmobil και όχι με Lego έχει την ώρα. Σωστά. Εννοείται. Αυτά. Ναι. Άρα Γεια σας. Γεια! Yeah.